όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Καρτέσιου, λόγος περί της Μεθόδου. Μετάφραση Χριστός Χριστίδης. Μέρος πρώτο, παράγραφη 6 ος 15. Έχω τραφεί με τα γράμματα από παιδί και επειδή με έπειθαν πως χάρη σε αυτά μπορεί κανένας να αποκτήσει καθαρή και σίγουρη γνώση για το κάθε τι που είναι χρήσιμο στη ζωή είχα υπέρτατο πόθο να τα μάθω. Μόλις όμως συμπλήρωσα όλο αυτό τον κύκλο των σπουδών που στο τέλος τους είναι συνήθεια να γίνεται κανείς δεκτός στη σειρά των σοφών, άλλαξα ολότελα γνώμη. Γιατί βρισκόμουν μπερδεμένο με τόσες αμφιβολίες και πλάνε που μου φαινόταν πως προσπαθώντας να μορφωθώ, δεν είχα κερδίσει τίποτα άλλο εκτός που είχα ανακαλύψει όλο ένα περισσότερο την αμάθειά μου. Κι ωστόσο, ήμουν σε μια από τις πιο ξακουστές σχολές της Ευρώπης και πίστευα πως αν υπήρχαν άνθρωποι σοφοί πουθενά στον κόσμο, σε εκείνη τη σχολή έπρεπε να βρίσκονται. Είχα μάθει όλα όσα οι άλλοι μάθαιναν εκεί και μάλιστα μη βρίσκοντας αρκετέ τις επιστήμες που μας δίδάσκαν. Είχα διατρέξει όλα τα βιβλία όσα έτυχε να μου πέσουν στα χέρια, που πραγματεύονταν εκείνε που θεωρούνται περιεργότατε και σπανιότατε. Εκτό αυτού, γνώριζα και τι κρίσει των άλλων για μένα, και δεν έβλεπα να με θεωρούν κατώτερο από του συμμαθητέ μου, αν και υπήρχαν ήδη μεταξύ του μερικοί που του προόριζαν να διαδεχτούν του διδασκάλου του. Και τέλο, ο αιώνα μα μου φαινόταν εξίσου ανθυρό και εξίσου γόνιμο σε καλά μυαλά, όσο οποιοδήποτε από του προηγούμενου. Αυτό με έκανε να τολμώ ελεύθερα να κρίνω από τον εαυτό μου και όλους τους άλλους και να σκέφτομαι πως δεν υπήρχε στον κόσμο επιστήμη που να είναι τέτοια που με είχαν πριν κάνει να ελπίζω. Ωστόσο, δεν έπαβα να εκτιμώ τις ασκήσεις με τις οποίες καταγίνονται στα σχολεία. Το ήξερα πως οι γλώσσες που μαθαίνει κανεί εκεί είναι αναγκαίε για την κατανόηση των αρχαίων βιβλίων. Πως η νοστιμάδα των μύθων ξυπνά το πνεύμα πως οι αξιομνημόνευτες πράξεις της ιστορίας το ανυψώνουν και πως όταν διαβάζονται με περίσκεψη βοηθούν να μορφωθεί η κρίση, πως η ανάγνωση όλων των καλών βιβλίων είναι σαν μια συνομιλία με τους πιο καλλιεργημένους ανθρώπους των περασμένων αιώνα που τα έγραψαν και μάλιστα συνομιλία μελετημένη, στην οποία μας φανερώνουν μονάχα τι καλύτερε από τις σκέψει του. πως η ρητορική έχει δυνάμεις και ομορφιές ασύγ η πίεση έχει αυρότητε και γλίκες πολύ γοητευτικέ. πως τα μαθηματικά έχουν επινοήσεις λεπτότατες και που μπορούν να χρησιμέψουν πολύ, τόσο στο να ικανοποιήσουν τους περίεργους, όσο και στο να διευκολύνουν όλες τις τεχνές και να λιγοστέψουν την εργασία των ανθρώπων. Πως τα συγκράμματα που πραγματεύονται για τα ήθη περιέχουν πολλά διδάγματα και πολλές προτροπές προς την αρετή που είναι πολύ χρήσιμες. Πως η θεολογία διδάσκει να κερδίζουμε τον Παράδεισο. Πως η φιλοσοφία δίνει το μέσο να μιλούμε με αληθοφάνεια για όλα και να κάνουμε να μας θαυμάζουν οι λιγότερο σοφοί. Πως η νομική η ιατρική και οι άλλες επιστήμες φέρνουν τιμές και πλούτη σε όσους τις καλλιεργούν. Και τέλος, πως είναι καλό να τις έχει κανείς εξετάσει όλες, ακόμα και τις δυσδαιμονικότερες, και τι πιο ψεύτικες, για να γνωρίσει τη σωστή αξία του και να αποφεύγει να πατηθεί από αυτέ. Πίστευα όμω, πω αρκετό καιρό είχα ήδη διαθέσει για τι γλώσσε, καθώ επίση και για την ανάγνωση των αρχαίων συγγραμμάτων και για τι ιστορίε του και για του μύθου του. Γιατί το να συναναστρέφεται κανένα ανθρώπου των περασμένων αιώνων είναι περίπου το ίδιο σαν να ταξιδεύει. Είναι καλό να ξέρουμε κάτι για τα ήθη διάφορων λαών, για να κρίνουμε σωστότερα τα δικά μα. Και να μην νομίζουμε πω ό,τι είναι αντίθετο με του δικού μα τρόπου είναι γελίο και παράλογο, καθώ πιστεύουν συνήθω όσοι δεν έχουν δει τίποτα. Όταν όμω διαθέτει κανένα πάρα πολύ καιρό σε ταξίδια, καταντάς στο τέλο ξένος στον τόπο του. Και όταν είναι πάρα πολύ περίεργο για όσα εφαρμόζονταν στου περασμένου αιώνε, απομένει συνήθω πολύ αμαθή για εκείνο που εφαρμόζονται στον αιώνα που ζει. Αφήνω πω οι μύθοι κάνουν να φαντάζεται κανένα πω είναι δυνατά πολλά γεγονότα που είναι αδύνατα και πως ακόμα και οι πιστότερες ιστορίες, αν δεν αλλάζουν και δεν φουσκώνουν την αξία των πραγμάτων για να τα κάνουν περισσότερο αξιανάγνωστα, τουλάχιστον παραλείπουν σχεδόν πάντα τα ταπεινότερα και τα λιγότερο λαμπρά περιστατικά. Από αυτό προέρχεται πως τα υπόλοιπα δεν φαίνονται όπω είναι και πως όσοι κανονίζουν τα ήθη τους πάνω στα παραδείγματα που βγάζουν από αυτές τις ιστορίες, κινδυνεύουν να πέσουν στους εξοφρενισμούς των πλανώδιων υποτών των μας και να συλλάβουν σχέδια που ξεπερνούν τις δυνάμεις τους. Εκτιμούσα πολύ τη ρητορική και λάτρεβα την πίεση. Πίστευα όμως πως και κι μια και άλλη ήταν χαρίσματα του πνεύματος μάλλον, παρά τη μελέτη. μελέτης. Εκείνοι που έχουν την πιο γερή συλλογιστική δύναμη. Και χωνεύουν καλύτερα τι σκέψει του για να τι κάνουν καθαρέ και νοητές, μπορούν πάντα να πείσουν καλύτερα για ό,τι προτείνουν, έστω και αν μιλούν βλάχικα και έστω και αν δεν έμαθαν ποτέ ρητορική. Και εκείνοι που έχουν τι πιο ευχάριστε επινοήσει και ξέρουν να τι εκφράζουν με περισσότερα στολίδια και γλύκα, θα ήταν πάντα οι καλύτεροι ποιητέ, έστω και αν του ήταν άγνωστοι οι ποιητικοί τέχνοι. Μου άρεσαν προπάντων τα μαθηματικά, εξαιτία τη ασφάλεια και τη προφάνεια των συλλογισμών του δεν διέκρινε όμως ακόμα καθόλου την αληθινή χρήση τους και νομίζοντας πως χρησίμευαν μονάχα στις μηχανικές τέχνες απορούσα πως ενώ τα θεμελιά τους ήταν τόσο σταθερά και τόσο στέρεα δεν είχε χτιστεί πάνω τους τίποτα το ψηλότερο ενώ απέναντίες παρομοίαζα τα συγκράματα των αρχαίων ιδολολατρών που πραγματεύονται για τα ήθη με παλάτια λαμπρότατα και μεγαλοπρεπέστατα χτισμένα όμως πάνω στον άμμο και πάνω στη λάσπη ανεβάζουν πολύ ψηλά τις αρέτες και τις κάνουν να φαίνονται πιο αξιοσέβαστες από κάθε άλλο πράγμα στον κόσμο. Δεν διδάσκουν όμως αρκετά το πώς να τις αναγνωρίζει κανείς και συχνά αυτό το οποίο δίνουν ένα τόσο ωραίο όνομα δεν είναι παρά αναισθησία ή αλαζονία ή απελπισία ή πατροκτονία. Σεβόμουν τη θεολογία μα και ποθούσα όσο κανένα να κερδίσω τον παράδεισο. Έχοντα όμω μάθει, σαν κάτι το πολύ σίγουρο, πω ο δρόμο του είναι εξίσου ανοιχτό στου αμαθέστερου όσο και στου πιο σοφού, και πω οι εξαποκαλύψεω αλήθειες που οδηγούν στον ουρανό ξεπερνούν τη διανοία μα, δεν θα είχα την τόλμη να τι υποβάλω στου αδύνατου συλλογισμού μου και πίστευα πω για να επιχειρήσει κανένα να τι εξετάσει και να το Ηταν ανάγκη να έχει κάποια εξαιρετική βοήθεια από τον ουρανό και να είναι περισσότερο από άνθρωπο. Δεν θα πω τίποτα για τη φιλοσοφία, εκτό μόνο πω, βλέποντα ότι την καλλιέργησαν τα εξωχότερα πνεύματα που έζησαν από πολλού αιώνε, και πω δεν υπάρχει ωστόσο ακόμα σε αυτή τίποτα που να είναι ασυζήτητο και που να μην είναι επομένω αμφίβολο, δεν είχα αρκετή ειδήση ώστε να ελπίζω πω θα συναντούσα εγώ τίποτα καλύτερο από του άλλου. Και αναμετρώντα. Πόσε διαφορετικές γνώμες μπορούν να υπάρξουν πάνω στο ίδιο θέμα, που τις υποστηρίζουν άνθρωποι σοφοί, ενώ είναι αδύνατο να υπάρξει ποτέ παραπάνω από μια μονάχα που να είναι σωστή, θεωρούσε σχεδόν ψεύτικο το κάθε τι που έμοιαζε μονάχα αληθινό. Κατόπιν, για τις άλλες επιστήμες, μια και δανείζονται τις αρχέ του από τη φιλοσοφία, έκρινα πω δεν ήταν δυνατό να έχει κανένα χτίσει τίποτα το γερό πάνω σε θεμέλια τόσο λίγο σταθερά. Ούτε η τιμή. Ούτε το κέρδος που υπόσχονται δεν ήταν αρκετά για να με παρακινήσουν να τι μάθω. Γιατί δεν ένιωθα, δόξα το Θεό, πως βρισκόμουν σε οικονομική κατάσταση τέτοια που να είμαι αναγκασμένος να κάνω την επιστήμη επάγγελμά μου για να επιβαρύνω λιγότερο την περιουσία μου. Και μολονότι δεν προσποιόμουν ότι καταφρονώ τη δόξα όπω η κοινική, λογάριαζα ωστόσο πολύ λίγο εκείνη που δεν είχα την ελπίδα να αποκτήσω αλλιώ παρά με πλαστού τίτλου. Και τέλο. Όσο για τις κακές επιστήμες, πίστευα πως ήξερα ήδη αρκετά το τι άξιζαν, ώστε να μην τρέχω τον κίνδυνο να γελαστώ ούτε από τις υποσχέσεις ενός αλχημιστή, ούτε από τις προβλέψεις ενός αστρολόγου, ούτε από τις κατεργαριέ ενός μάγου, ούτε από τα τεχνάσματα ή τις καυχισχές κανενός από αυτούς που επαγγέλονται πως ξέρουν περισσότερα από όσα ξέρουν. Για τούτο, μόλις η ηλικία μου μου επέτρεψε να χειραφετηθώ από τους μου παράτησα ολότελα τη σπουδή των γραμμάτων. Και παίρνοντα την απόφαση να μην αναζητήσω πια άλλη επιστήμη, εκτό από εκείνη που θα μπορούσε να βρεθεί μέσα μου ή και μέσα στο μεγάλο βιβλίο του κόσμου, χρησιμοποίησα τα υπόλοιπα νιάτα μου στο να ταξιδεύω, στο να βλέπω αυλέ και στρατού, να συναναστρέφω με ανθρώπου διάφορων ιδιοσυγκρασιών και καταστάσεων, να αποκτώ διάφορε εμπειρίε, να δοκιμάζω τον εαυτό μου στι διάφορε συναντήσει που η τύχη έφερνε μπροσ και παντού να κάνω τέτοιους στοχασμούς πάνω στα πράγματα που μου παρουσιάζονταν, ώστε να μπορώ κάτι να ωφεληθώ από αυτά. Γιατί μου φαινόταν πως θα μπορούσα να συναντήσω πολύ περισσότερη αλήθεια στους συλλογισμούς που ο καθένας κάνει σχετικά με τις υποθέσεις που έχουν σημασία γι' αυτόν, και που τα γεγονότα θα τον τιμωρήσουν αμέσως κατόπιν αν άσχημα, παρά στους συλλογισμούς που κάνει ένας άνθρωπος των γραμμάτων μέσα στο σπουδαστήριό του πάνω σε θεωρητικές σκέψεις που δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα και που δεν έχουν γι' αυτόν άλλη συνέπεια, εκτός ίσως πως όσο πιο απομακρυσμένες από τον κοινωνού θα είναι, τόσο περισσότερη ματαιοδοξία θα αποκομίσει από αυτές, επειδή θα έχει αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει πολύ περισσότερο πνεύμα και τέχνη, προσπαθώντας να τις κάνει αληθοφανής. Κι είχα πάντα το πόθο να μάθω να ξεχωρίζω την αλήθεια από το ψέμα, για να βλέπω καθαρά μέσα στις πράξεις μου και να πορεύομαι με σιγουριά σε τούτη τη ζωή. Είναι αλήθεια πως ενώσω περιοριζόμουν να παρατηρώ τα ήθη των άλλων ανθρώπων, δεν έβρισκα τίποτα που να μου δίνει σιγουριά και παρατηρούσα ανάμεσα σ' αυτά σχεδόν όση ποικιλία είχα βρει πρωτύτερα ανάμεσα στις γνώμες των φιλοσόφων. Έτσι, το μεγαλύτερο κέρδος που αποκόμισα ήταν πως βλέποντας πολλά πράγματα που όσο και αν σε μας φαίνονται εξωφρενικά και γελία δεν πάβουν ωστόσο να τα παραδέχονται και να τα επιδοκιμάζουν άλλοι μεγαλοι λαοί μάθαινα να μη δίνω υπερβολική πίστη σε τίποτα από εκείνα για τα οποία με είχαν πείσει μονάχα με το παράδειγμα και το έθιμο. Κι έτσι απαλλασόμουν σιγά σιγά από πολλέ πλάνε που μπορούν να σκοτίζουν το φυσικό μας φως και να μας κάνουν λιγότερο ικανούς να λογικευόμαστε αφού όμως διέθεσα μερικά χρόνια μελετώντας έτσι το βιβλίο του κόσμου και προσπαθώντας να αποκτήσω κάποια πύρα έλαβα μια μέρα την απόφαση να μελετήσω και τον εαυτό μου και να χρησιμοποιήσω όλες τις πνευματικές μου δυνάμεις στο να διαλέξω τους δρόμους που έπρεπε να ακολουθήσω και αυτό μου πέτυχε θαρό πολύ καλύτερα παρά αν δεν είχα απομακρυνθεί ποτέ ούτε από την πατρίδα, ούτε και από τα βιβλία μου.